NEWSFILTER.GR <laughs> <laughs> Γεια και χαρά σε όλους, η ομάδα του newsfilter.gr Υστεί στο ραντεβού τη για ακόμα μια χώρα. Υχογραφεί το 11ο επεισόδιο του Newscast απ' το σπίτι του Άγγελου. Είμαι εδώ πέρα με τον Άγγελο και τον Αποστόλη. Yeah, yeah. Και είμαστε στην Ευχάριστη να σας ε, ανακοινώσουμε ότι πια μας έχει γίνει συνήθιο το συγκεκριμένο γεγονός με την καλή έννοια, δηλαδή το έχουμε αναπτύξει αρκετά, πιστεύω. Το έχω ψάξει περισσότερο, συ <laughs> ε, ε, είμαστε πιο οργανωμένοι. Α το πούμε και στην αρχή. Ναι, Ας, καλά το πράγμα. Εντάξει, εγώ έτσι πιστεύω. Τέλο πάντων, αυτό θα το δείξει ο κόσμο. Α περάσουμε στα θέματα. Ο πρώτος δίσκος για τους Σκορπιού, μέχρι τα τέλη του Μάη, θα τον έχουμε στα, στα χέρια μας και να πω αυτή τη, σε αυτή τη φάση ότι θα τον ε, αξιολογήσουμε και θα ανεβάσουμε ένα άρθρο σχετικά με αυτό το δίσκο. Έτσι. Ανθρωπότης, όλα 1. Humanity R1, ναι. Οι κοστώς πρώτος δίσκος πλάκα πλάκα από το 1972, έτσι, 35 χρόνια βγάζουν δίσκους. <Δεύει> ε, δεν, δεν έχουμε σταματήσει. Έχουμε στους πρώτες έχω, στους στους στους. για να μην αναγκαστούν να βγάλουν δίσκο μετά για να ζουν. Τώρα... Oh. <Το> <Λέρω, νάμει. Το> Εντάξει, <έχω> τώρα <κατήσει> <Το> δεν νομίζω έχουμε ανάγκη με τη δισκογραφία Καλά, όντως. Εντάξει, έχουν καντήσει φλεράκι. Δεν έχουν καντήσει φλεράκι. Δεν έχουν ανακοινώσει τα τα Θεσσαλονίκη παίρνες. Ε, ναι, μάλλον. <Το> να πούμε ότι θα αυτούν τον ένα άλλο οποίο. Εσύ στην Κουι, δεν το θυμάμαι, θα σου το πω σε ε, είναι, είναι λίγο και Κατατάρα δεν τα ταγούδια είναι λίγο... Τα ταγούδια, πολύ αναγνώστερος, το που είπαν ότι δεν είναι μπαλαντοιδί, όπου συνείδηζαν παλιότερα, αλλά είναι πιο δυνατά. Ε, εντάξει και στρώπι δυνατά, δε. δεν ξέρω, εγώ δυνατά, δεν... Πονύτε. Με μέρα προσωπικά, αλλά εντάξει, έχει κάτι ιδιαίτερο. Καλού θα βγει το σε... Αλλά θα το αυτό είναι σίγουρο. Απλά λέμε ότι πρώτον τύπου στήριξε. Μπορούμε να κάνουμε επόμενο πότσο, να το έχουμε να το έχουμε ο να παίζει χαμηλά. Γιατί και αυτό, αυτό είναι το παράνομο, είναι... αλλά εντάξει, είναι... έστω για λίγο, α δείξουμε το εξολογούμε. Επίση μπορούν να μα πληρώσουν οι για να τα. Επίση μπορούμε να μα για να του Εδώ να βρει Πώς δεν ξέρετε πόσο, πόσο χρονών είναι αυτοί ε, Είναι αρκετά μεγάλη, τώρα... Δεν είναι μια 60. όσο το πούμε Ε, όχι, ε, δηλαδή, 25 χρόνια ήταν το ξεκίνησαν, 35 χρόνια είναι... Ε, ποιος είπε ότι... 60. πόσο ήταν, από τα 15 Δε, βγάζαν δίσκους... δύσκολο, 18, 18... Σοβαρά σου μιλά! Ο Κιθαρίστας στο πρώτο δίσκο ήταν 15 χρονών, 15-16 χρονών Ήταν ο Michael Sanger τώρα, τον οποίο τον έχουν καλασμένο στην αυλία, νομίζω, σαν Guest. Ήταν 15 χρόνια. 15 ε, και 15, 50 yeah. Ε, 50 χρόνια, ήσυ. Να πούμε βέβαια ότι ο τραγουδίτη μοιάζει με πλαστική κουτλά, έτσι, πρόστα. Και πρέπει να έχει μια με και μια μοίρα στα μάτια. Και όταν τραγουδάει, κάνει κάτι περίεργο, α πούμε. Αν η ίδια, έχει τίποτα άλλο. <laughs> ε, πάνω, στο τέλο του Μάη στο... Και τη Ελλάδα, στο... ή. Στο τέλο του Μάη εμείς, Ε, ναι, και Okay. Κυκλοβοήσετε αυτό μελέτη σε όλο τον κόσμο <laughs> Οπότε θα κάνουμε να τότε Νείτε και φαραβουέι like σαν χαρκαίμπ yeah, Ένα ακόμη ενδιαφέρον άνθρωπο που δημοσιεύθηκε στο Μιος Φιλίδι Αντζάρρο τελευταίο καιρό αφορά το νέο βιβλίο του Tolkien που εκδόθηκε και μάλιστα πρόσφατα 17 Απριλίου του 2007 και κυκλοφορείται τα παιδιά του Χούριν ή The Children of ε, Να πούμε ότι ήδη οι κριτικές αναφέρουν ότι τουλάχιστον στο εξωτερικό κάνει πάταγο ενώ και στην Ελλάδα αναμένει, αναμένεται να πουλήσει αρκετά αντίτυπα, μια και το fan club του Τόλκιν εδώ είναι αρκετά ανεπτυγμένο, τουλάχιστον δηλαδή από όσο έχουμε αντιληφθεί. Δεν το έγραψε <tolkens> ο Γιώργο ολόκληρο, έτσι. Ε, όχι. Αυτό το... με το Children of War έγινε ότι είχε γίνει και με το Slimmering, δηλαδή υπήρχαν είχε... κάποιε σημειώσει του Τόλκιν, τι οποίε απλά συνέθεσε σε κείμενο ο Γιώργο. Είχε κάνει την αρχή το δύο Τόλκιν, αλλά το τελείωσε ο Γιώργο. 30 το χρόνια να το κάνει αυτό, ναι, όντω είναι αρκετά μεγάλο το διάστημα. Εγώ δεν ήξερα, θα βγει ούτε μου <laughs> να κάτσω 30 χρόνια να πάμε. ένα πράγμα. Κοίτα, είναι να πάρει όμω πόσα λεφτά και να αποζημιωθεί αυτό το πράγμα, είναι σαν να γράψει ένα δικό σου βιβλίο, έτσι. Ναι, αλλά ένα. Αν σε ένα βιβλίο 30 χρόνια, σούπερ, yeah. ένα-δύο, ξέρω Ανάλογα. Ναι, ανάλογα, εντάξει, οκ. Γιατί αυτό το σκέφτο βασίζεται και σε έρευνε που είχε που κάνει αιτόρνη και γνωσολογία και τέτοια όλα αυτά. Έπρεπε να είναι compliant με όλα τα άλλα του Άρχοντα. Ναι, με συγχωνώ. Και αυτό είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή έχει σχέση με τον Άρχοντα <σίλω> <με> το... <σίλω> και τα και Χιλιονγκιών. Ε, θεωρείται το... ο πρόλογο, α το πούμε, το πριν print... Print του Άρχοντα και τα Χιλιονγκιών. Ε, αν μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, μέχρι τώρα ξέραμε ότι το Σιμαρίλιον προηγούνταν. Πριν και από το Χόμπιτ. Αυτό τώρα τοποθετείται στο ενδιάμεσο μεταξύ Σιμαρίλιον και Άρχοντα. Τώρα το Χόμπιτ, από όσο ξέρω, είναι και κάπω ανεξάρτητο. Όχι, είναι πριν από τον Άρχοντα. Εστιάζει στον Μπίλμπο, απλά αν δεν κάνω λάθο. Έτσι λέει πως βρίσκεται το ναι, εντάξει ε, Μάλλον πρέπει να είναι πριν από το Hobbit, ναι πριν, Γιατί αυτό πριν. αναφέρει ότι του, Τι γίνονταν, προτού οι άνθρωποι αρχίσουν να Να, ε, να ξελίσουν το από, από, <συλίξε> από τον Σάουρον Οπότε δηλαδή πριν το μεγάλο πόλεμο που λέει ότι έγινε και μετά πέθανε ο Σάουρον και όλα αυτά ή <συλίξε> <και όλα αυτά, συλίξε> πάντων είχα έχασε τις του και τα σχετικά. Είναι η, η, η συνέχεια του σλιμαρίνου να το πούμε, του mm -hmm. πώ συνέχισε ο κόσμος που έχει φτιαχτεί τότε. Ε, από ό,τι βλέπω στο άρθρο δεν έχει βγει στα ελληνικά έτσι, έχει βγει. Ε, νομίζω ότι, όχι όχι, η ημερομηνία είναι για την έκπτωση του εξωτερικού. Λοιπόν, ναι, τα αγγλικά τώρα. Και το περιμένουμε και εδώ λογικά. Ε, λογικά κάποια στιγμή. Σιγά χρόνο. Ε, ε, κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι ήδη το φέρνουν τα βιβλία πολύ, αγγλική έκδοση. Όπω είπα, αγγέλει και σε φέρνουν στο τυγλό θέση. Όπω Χάρι Πότερ και τα σχετικά. Εγώ, ναι, αυτό. Μόλι μεταφραστεί, θα το. Α, τώρα που το θέσαμε. Ναι. Να πω ότι οι μεταφράσει του Tolkien, που γίνονται στα βιβλία του Tolkien δηλαδή, είναι αρκετά καλέ, έτσι. Είναι όλε ε, από τον ίδιο μεταφραστή. Ε, Δεν ξέρω, αλλά ε, ξέρω βέβαια και από τον άρθρο που έχω διαβάσει λίγο και το Σιλιμαρίδη που έχω στα χέρια μου. Ε, δεν βλέπω καφρίλες στη μετάφραση, όπως, ε, και μιλάμε για ορολογία τώρα, δηλαδή δεν mm. μπορούσαν να έχουν να γίνουν λάθη. Περιμένουμε την έκπτωση, στα ελληνικά. Α, ε, κάτι ακόμα, πριν κλείσουμε, ότι προτάθηκε και αυτό να γυρίστησε ταινία. Το σκέφτεται, λέει σοβαρά να το γυρίσουν και αυτός σε ταινία. Πάλι ο Peter Jackson? Ε, δεν ξέρω, κάτι ακούστηκε mm. και άλλο, ε. <laughs> <laughs> και ήδη <laughs> το πήγε. Για, για το Hobbit το γυρίσει ο Peter Jackson. Όσο <laughs> κίνονται. Αυτός θα το κάνει. Hobbit. Ή την ισχυρισσία. Τι ταινία Ναι, αυτός. Και πότε ξέρουμε, πότε περίπου θα γυρίσει αυτό ή άμα γυρίζεται η ίδιας ποινήτητας. Έχει... νομιζω πω σου αποκλείωσε ότι Άρα θα περιμένω απλά να βγει στι έτσες, δεν είναι ότι... Ναι, ναι. όχι, αυτό απλά σκεφτονται να το γυρίσουν και αυτός στον ίδιο. Θα ξεκίνησαν τη δικασία Alright. That's all Στο τέλο του. Εσύρια. Ε, είχε απασχολήσει πολύ τον τελευταίο καιρό. Γιατί εσύω. Α ήταν κι άλλο. Ε, ε, εσύω, όμω τελείωσε. Τέλο, λοιπόν, γύρω βίζα 2007. Η Σερβία ήταν. Και εμεί στη θέση 7. <laughs> <laughs> <laughs> και εμεί στη θέση 7, ναι. <laughs> <laughs> Όπω είδα και σε ένα κανάλι, ο Σαρβέλ στον Εύδο Μπρουανό. Οφ. Δεν α πούμε για, το, για την πρώτη θέση. <laughs> Εγώ να σου πω δεν το έχω δει το τραγωδί που δεν μπορώ άποψη Κοίταξε εγώ... Αλλά πότε άκουσα ήταν καλό στους ταγωδί, έτσι μου είπαν το... Εντάξει, βασικά είσαι πολύ καλύτεροι Εγώ είχα ακούσει ότι ήταν φαγωρή πάντως από την αρχή για να βγει πρώτο Δηλαδή κάτι τέτοιο είχα ακούσει Τώρα βέβαια εγώ πρέπει να σου πω ότι δεν μου άρεσε καθόλου το τραγωδί Δεν ήταν μελλοντικό, βασικά είχε μόνο... Ήταν μόνο καλό. Εντάξει, εμφάνιζε να μην εκπράσουν την εμφάνιση, εμφάνιση με... όπου... εντάξει, εντάξει, Ιταλικίες... το Η δεν βγήκε η Σερβία, βγήκε η... Αυτή δηλαδή δώσε την Εμιάντα Λίκα και βάλει στην Εθνική Λίκα, δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο κάνει στη ζωή της. Καλά, δεύτερη Ουκρανία τα καρναβάλια Εντάξει, στο στοιχείο τους Βγαίνει η Ουκρανία στη σκηνή και, και ο Γιώργος τη βλέπει ο Γιώργος καλή τέτοια... Όχι όχι, ήταν με ασημένια ό,τι να είναι χο χωρέματα, χωρέματα, Γιέννει ξέρω εγώ η τα βλέπει το εταγωνιστή ο Γιώργος και τι λέει Τι είναι αυτός ρε ο Σάλιτας Σάλιτας <laughs> <laughs> Ήταν μέσα στο αλουμινόχαρτο ρε βλέπω βλέπει και, ναι, και ήταν. η 7η θέση πως φαίνεται, είναι Ναι Όχι εγώ έτσι Όσο που είμαι είχε σου ας αλήθεια <σχερδίτες> παραπάνω γιατί βγήκαμε μετά από τους μπαλάτε. όλο το, το στάδιο α πούμε Κοίτα <σχερδί> και εγώ πιστεύω η και μετά παρακολουθούσα την ψηφοφορία. Πίστευα για παραπάνω, αλλά μετά πέσανε πολύ Γιατί εδώ στη όλοι στη Σερβία και στην. Ναι, τώρα ναι, άμα δούμε και με τη διαφορά από άλλη μια θέση θα Αλλά μετά πιο πάνω. Τόσο, Πίστευω. θα χάσει και Ε, Το πολύ ναι, πέμπτη. Ναι, θα να χάσει δηλαδή, να Το πολύ πέμπτη, πέμπτη. Να βγαίναμε. Βουλγαρία, παιδιά, να. πολύ καλό τραγούδι. Μου λέγανε... Πολύ καλό φόρμα. ήταν το Όχι, που τα Α, α ναι, Αυτό ήταν καλό, αυτό ήταν καλό. Ε, φάση που ήταν, με Το τραγούδι. Ναι. Σε, σε αριθμός. Ναι. Ήταν δηλαδή φουλικά, care coat δεν ήτανe απλά κομείο. Δεν μου ξεμυλάει πιο μετά το αυτό. Η Τουρκία πώς τα αυτή τη δουλειά ολόκληρη με εμά έτσι. Να πούμε εδώ για την Τουρκία ότι δεν κανένα έτσι. πέρσι μου έκανε μεγάλη τύπωση τώρα θα θέλουμε να το πάμε με... Η Καλία, πως έλεγε το Δεκάρι στην Τουρκία, μπορείτε να μου πείτε ε, Λόγω <laughs> μεταναστών Ε, σωστό, <πώς> για <γάμα>, να με <σχ> <να ολοξήσω> ότι <χ> <χ> η μισή οι Γάλλικοι, εγώ είναι 2 πιστεύω ότι όλα αυτά είναι παράστημένα. Σημαίνει πω όχι, αλλά κριτήρια πολιτικά ή κρατικά στάνταρτ. Τι μα λέει ότι και που του έσ... καζε, ο διαγωνισμό για το Maxx, έχει λήξει στο Alter. Αυτό που είπαμε μετά ήταν ευλακία του τηλεθεατή, ο οποίο είδε δεν έβαζε το ε ή άφηνε κενό με το Ε και τέτοια Όχι, γιατί μπορώ και το τώρα στην ότι άμα κενό έπαιρνε να γράψει 03 και άμα 03 στο τελικό. Έπρεπες πρώτερη, παιδί μου, ξέρω εγώ ποιους είχε μεγάλη μεγάλες πιθάφαρονες σου και κάποιες άλλες χώρες δεν τις θυμάμαι τώρα Τι θα έβαζες, τι θα στη Σερβία, εντάξει δεν ξέρω αν ήταν η Ε, τώρα, ε, τώρα δε ξέρω, δεν ξέρω το άκουα βέβαια, αλλά μάλλον όχι Μάλλον όχι όταν, Δηλαδή, όταν βγαίνει και λένε τα αποτελέσματα, πώς ξέρεις εσύ ότι είσαι στάφ, τα αποτελέσματα ε, δεν το ξέρω δεν ξέρω τι, μπορεί να είναι ελέγχου, ας... αλλά εκλέγουμε ας... ας... ο Σύγκο πολιτή που έχει όλα από απο... να συμβαίνει πράγμα... <σέ notwend> <Hindu> δηλαδή, <λένε>. αυτό. <Πάτως>, για το, το προηγούμενο που έλεγε μου, α πούμε, μένα στο σπίτι, επειδή τώρα έγινε κάτι μαραφώνει και τέτοια, στο οποίο συμμετάσχεται παιδί μου κοιτάξτε τώρα μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν τη δεν είναι δηλαδή αυτοί που δεν προσέξουν, δεν το έτσι όταν μου είπαν και αυτοί το και μάλιστα του είπαν το, αυτό το μήνυμα πάλι. Το οποίο ήταν πολύ ληγμένο παλιό διαγωνισμό. Και έκδησε τουλάχιστον. Αν ήταν Ναι, ήταν ο διαγωνισμό που δεν ίσχυε πλέον. Και είχε μείνει γραμμή Occupied σε εκείνο το τέτοιο. Και απλά αυτοί δώσαν μια λάθο γραμμή, λογικά ή κάτι τέτοιο. Ω κρίμα που δεν είναι εκεί, κλειστό τελικά. Ναι, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι εκεί. Είχε αρκετά καλό το αργοδύναμο ότι είναι εκεί που σα Αν και δεν πάτε κουρκιά, καθόλου. Το κουκιάλε το πείνα Πολύ πρώτα το πήγα και μια ηθάκια. Την ευρυδίκη που είναι. Την τα μάτια, και. Ας μην το πειράξει. Όχι, η ευρυδίκη, εγώ πιστεύω ότι έκανε ωραία εμφάνιση. Ναι, ναι, ναι. Όσοι λέω, μάλλον κάτι πήρε, κάτι ήπια πριν από την εμφάνιση. δεν πάρα πολύ ακούσει και μεσαισθένουν ότι παίρνει ότι δεν παίρνει το μου ήταν Δεν και να ήταν δω, Φαίνονταν λίγο αδύναμη. Αλλά κατά τα άλλα η Και το ντύσιμο και ο... <συσκάς> η όλη παρουσίαση, σίγουρα από τα από 10 κομμάτια που πέρασαν στο τελικό είναι τα καλύτερα, <συσκάς> πιστεύω. Ότους, ότους. Γιατί κρίνουμε και από τον ήχο του, αξίγου. να πούμε και πούμε, να δώσουμε ότι Ευχαριστούμε πολύ τους fans και της που στήριξαν το site μας μέσα από τα θέματα του Ήταν πραγματικά πάρα πολύ. Πώς έλευσε, είχαν τις τελευταίες τελευταίες τις Είχα πόσο να του Ε, και τα δύο Επίση, είχα πάει να παρακολουθήσω ένα συνέδριο που είχε γίνει με την το προμήθεια του City College που είναι παράδειγμα του Πανεπιστημίου του Σέβλη στη Θεσσαλονίκη. Και γενικά παρακολούθησα ενδιαφέρουσε παρουσιάσει. Αυτή που με έκανε εντύπωση, εντύπωση περισσότερο είναι ένα φοιτητή του City College που παρουσίασε θέματα για το Web 2. Web 2 είναι ουσιαστικά το νέο ίντερνετ, βέβαια μου. Που να αντικαταστήσει το Web 1 αν και το έχει κάνει ήδη πιστεύω και παρουσίασε γενικά διάφορα διαφέροντα θεματάκια καταρχάς μας είπε ότι το Web2 χωρίζεται σε τρία θέματα στο Rich Internet Applications το οποίο νομίζω ότι αφορά περισσότερο μάλλον γενικά γενικ γενικές εφαρμογές του ίντερνετ όπως ε, podcast, bitcast, τέτοια πράγματα, blogs, λογικά αυτό πρέπει να είναι. Τώρα υπάρχουν τα server-side software που είναι πιο τεχνικά και σε αυτό που έδωσε έμφαση είναι το social web Το οποίο είναι το social web Το social web είναι γενικά τα internet ethics που λέμε όπως πρέπει να συμπεριφέρονται και να κινούνται οι χρήστες στο διαδίκτυο γιατί έχει αναπτυχθεί αρκετά αυτό ο τομέα και σε κοινωνικό επίπεδο πιο πολύ, γι αυτό και όλη αυτή η φασάρια και δεν είναι πια η λογική μπαίνω, κάνω, κλικ και φεύγω, είναι η λογική πια ότι συναστρέφουμε και με ανθρώπους οπότε έχουμε και κάποιες υποχρεώσει. Μια αυτό το social apps ε, τα ουσιαστικά τα sites όπως YouTube και τα σχετικά Δηλαδή ε, το αυτό, οι οποίες... Ναι, είναι... Ε... Ε, αυτά είναι κάποιες εφαρμογές σίγουρα MySpace ας, ας πούμε έτσι. Έγινε κόντρα blogging θέλω να πω ε, τα twitter και τα σχετικά ναι, αυτά είναι, τα, είναι δηλαδή όλα. οι απεικονήσεις τη κοινωνική προγράψης του internet. Ίσαν να λέμε όλες οι μηχανές που φτιάχθηκαν για βεβ2. Ε, να πούμε ότι το WebView γενικά ήδη έχει κατακλείσει το ίντερνετ, φαρμογές όπως όπω Ajax ή και άλλες φαρμοκές που προτίθεται να κάνουν καλύτερη την καλύτερη την... τη ζωή μα στο διαδίκτυο, όπω δημιουργία blogs το κάθε χρήστη πια, τα Wikis ή τα podcasts πούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικά το θέμα γενικά. Αυτό που μου έκανε τύπο στη συγκεκριμένη παρουσίαση είναι ότι, καταρχά, από το συνέδριο ήταν χωρισμένο σε δύο κλάδου, σε ψυχολογία και σε ε... επιστήμες υπολογιστών. Και μου έκανε τύπο στη συγκεκριμένη παρουσίαση ότι σήκωσε στο χέρι μια φοιτήτρια, δεν ξέρω τι ήταν ακριβώ, αυτή τη ψυχολογία, και ρωτούσε ναι, αλλά γιατί ξέρω εγώ είναι καλύτερο και πιο εύκολο για του χρήστε. Το Web2 από το Web1 Μήπω πρέπει να έχουν και κάποια τεχνική κατάρτιση Ρωτούσε ρε παιδί μου το, το φοιτητή που παρουσίαζε Και λέει αυτό ο φοιτητής, λέει, κοιτάξτε να δείτε, παλιά Ήταν τα πράγματα λίγο πολύ απλά Τώρα δεν έχουν γίνει πιο δύσκολα, δηλαδή Πάλι είναι... Η πλογή στο ίντερνετ είναι Θα έλεγα Κάτι σαν να χειρίζεσαι το desktop σου Δεν είναι τόσο δύσκολο Οπότε λέει, δεν υπάρχει κάποια σύγκριση σε αυτά δύο Γενικά υπήρχε εκεί πέρα έτσι, μια. Η κοπέλα νόμιζε ότι δεν καταλάβαινε την ερώτησή του, και στην τελική ρελή, λέει, λέει ότι ξέρει, είμαι από την ψυχολογία εγώ και προσπαθώ να το, συν... να το συνδέσω έτσι. Τι κάνει με αυτό, ρε παιδί μου σε εκείνη τη φάση. Απέστο έτσι, ρε παιδί μου σε ψυχολογία. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω την επιμονή. Τέλο πάντων. Που άποψε όμω το να στήσει μια σελίδα σε Web2 είναι δυσκολότερο από ότι. Όχι, παλιότερο. Κοίτα. Ε... Πολύ πιο εύκολα, ξέρει. Τι εννοεί να στήσει τη δικιά σου σελίδα. Μιλάμε τώρα για πράγματα πλοήγησης ε, και... Έχετε έτοιμα δηλαδή. Ποια μα θα ή εσύ κάτι, έστω και μπλοκ ακόμα. Πιστεύεις ότι είναι πιο δύσκολο. Κοίτα, τα έτοιμα που υπάρχουν, εντάξει απλά το ενεργοποιήσει, το βγούμε, θα κάνει 2-3 ρυθμίσεις που σου προσφέρει Έχει. και τελειώνει η υπόθεση. να ε. κάνει 2-3 πράγματα παραπάνω, παλιά λίγο HTML, κώδικα, και τελείωνει, έκανε Τώρα δεν σου αυτό. Ε, προφανώς, φορά, προφανώς, δεν το μιλάμε για, ξέρω, για ένα μέσο τώρα. <μήξερα> δηλαδή, αυτό, ο μέσο χρήστη θα φτιάξει ένα δικό του blog έτοιμο. Ναι, ο μέσο χρήστη, εντάξει. Να πούμε ότι το Web2, από όσο τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, όταν εισήλθε στον χώρο, είχε ακριβώ αυτή τη την, την λογική. ότι Δηλαδή, κάποιο κατασκευάζει μια μηχανή Web2, όπω ήταν για παράδειγμα το WordPress που χρησιμοποιείται εσύ, η μηχανή που δηλαδή το YouTube ή οτιδήποτε. Και μετά οι χρήστε εγγράφονται σε αυτό ακριβώ για... για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή για να μην χρειάζεται ο χρήστη να κρέσει σε και... Τώρα, όσον αφορά αυτό που λε, εσύ άγγελε, αν θε να κάνει δηλαδή, μια δικιά σου ε, web view μηχανή, δυστυχώ πρέπει να κάνει μηχανή. Αλλιώς... Όχι πάει να κάνει μηχανή, απλά και ένα έτοιμο blog να πάρει. Όχι, να μην το έχει όπω είναι το έτοιμο σου. Να κάνει και δύο-τρία πράγματα παραπάνω. Πόσο... Ε, ναι, κοιτά εύκολα, το δεξαίριο, για το μέσο χρήστη του υποφέρει του, είναι εύκολο ή όχι. Κοίταξε, ε, α, αν υποθέσουμε ότι ο χρήστη είναι τελείω άσχετο, γιατί πριν λε, παλιά έμπαινε και άλλαζε μία έξι σελίδα. Και τώρα ουσιαστικά αυτό κάνει. Δηλαδή mm -hmm. σου δίνουν την κεντρική σου σελίδα και σου λένε: Εδώ είναι η θεμελικότητα, αλλά ξέρει τον όπω θες εσύ. Οπότε φαντάζομαι ότι τουλάχιστον είναι στα ίδια επίπεδα δυσκολίε. Τώρα, όσον αφορά για να χτίσει μία δική σου περικτήριο και αυτό μπορεί να είναι εύκολο, αν τη κάνει δηλαδή. Wow. Ε, Όσον αφορά το PHP κομμάτι ή το SP, τέλο το scripting κομμάτι, θα έχουν έτοιμα σκέψη. Τι να χρησιμοποιήσει και να συγχέσει έτσι ένα δικό σου χώρο, παράλληλα μαθαίνει σκέψη. Αλλά δεν ξέρω γιατί ο πρόσφυγα να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Ο απλός σκέψη. Βασικά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σκέψω την έξαρση που υπάρχει στο Ιντερνετ. Γιατί δεν υπήρχε παλιά αυτό. Και σε χώρε που είχαν ρε παιδί την υποδομή σε γρήγορο ή κτλ Γιατί έχει γίνει τέτοιο μεγάλο τόρο γιατί έχουν δώσει την ευκαιρία στον απλό χρήστη να ασχοληθεί. και άμα ασχοληθεί και λίγο μπορεί να τα ψάξει, δηλαδή σκέψει ότι παλιά για να φτιάξει τον κάθε του σελίδα έτσι που συζητέ τώρα το WordPress α πούμε, χρειαζόταν και ε, έλεξω. Μπορά μπορεί ξύρω, να ναι, πάρει ναι. κάποια αίτημα και <χ> να <χ> ψάξει κάποια πράγματα ώστε να τα διαθέσει που μπορεί αυτό. Άρα είναι πολύ καλύτερο, βέβαια. Εγώ αυτό που θέλω να θίξω είναι ότι δεν υπάρχει θέμα πιο εύκολο Ιντερνετ, πιο δύσκολο Ιντερνετ. Πιστεύω ότι το κέριο θέμα είναι τα Internet Ethics. Είναι πιο επίκαιρα από ποτέ αυτή τη στιγμή για μένα. Ε, Έχω πολύ πρόσβαση στο Ιντερνετ. Τώρα, όσον αφορά το συνέδριο, θα ήθελα να σχολιάσω μία ακόμα παρουσίαση η οποία θα ακούσετε λίγο τον τίτλο, είναι περίεργος. Ε, κατάφερε να συνδυάσει η κοπέλα που έκανε την παρουσίαση το κάπνισμα με, με, με συμπτώματα κατάθλιψης στους ε, ενήλικους της Αλβανίας έλα τα κατάφερε; μου κάτσετε και τι πόρισμα έβγαλες το τέλος πόρισμα ναι. ότι γενικά ε, όσοι <χω> καπνίζουνε Παρουσιάζουν και περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψη, όχι σύνδρομο κατάθλιψη. Σύμπτωμα κατάθλιψη. Η διαφορά. Στην Αλβανία. Στην ε, Και στι άλλε βασικά Στην Αλβανία οι γυναίκε είναι πιο σε αυτό το πράγμα. Στην Αγγλία οι άντρε είναι πιο επιρρεπείς. Έτσι. Τώρα θα έκανα σχόλια, αλλά δεν θέλω την... Όχι, πραγματικά δηλαδή. <laughs> <laughs> και μια με ταιριάζει με την κατάσταση Μου προκαλεί λίγο λοιπόν, έτσι. Τέλο πάντων, μην είναι βαθιά. Για, για το συνέδριο το οποίο ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Ε, να πούμε εδώ ότι το συνέδριο αυτό βασικά είναι ετήσιο, δηλαδή γίνεται κάθε χρόνο. Ένα νοσηπόσιο τεχνολογιών δίκαιο. στο Σεφίλτ. Και από φέτο νομίζω μπήκε και θέματα ψυχολογία. Δηλαδή ήταν λίγο περβεμένο, πώ τα κατάφερα και του υπέστη. Ε, τώρα αυτό είναι μια, μια άλλη ιστορία, μάλλον λόγω ελλείψεων. και αν κρίνουν από προηγούμενε ιστορίε που Ο το 4 το τέταρτο Prix της Φόρμουλα 1 στην Ισπανία. Η, ο Φελίπε Μάσα ξεκίνησε από την uh, pole position και χωρίς να χάσει ούτε δευτερόλεπτα το πρωτιά δεχμάζει και όλος πρώτος. Δεύτερο ο Lewis Hamilton με McLaren Mercedes 6,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φελίπε Μάσα. Και τρίτος ο Fernando Alonso μέσα στην πατρίδα του επίσημη McLaren Mercedes 17,4 δευτερόλεπτα πίσω από το, από το πόρο. Ναι άμα δεν βάλει το δομικό, δεν ακούμε τίποτα. Δε μ' και πέρα τέχεται ο Robert Kubica, Κύπτσα, όπως λέγεται, με BMW, David Coulthard με Red Bull, Nico Rosbeck με William Χέικι Heikki Kovalainen με Renault, Takuma Shato με Super Aguri. Το Aguri πήγαινε και βαθμό έτσι. Σοβαρά, κουλάς. Ναι, Super Aguri Honda, ένας βαθμός από Takuma Shato. Αυτό είναι τώρα. είδηση είναι ότι ο δεν βγήκε τελευταίο, εγκατέλειψε μεν ξανά, ο Scott Speed αλλά πρόλαβα να καταλήξουν κάποιοι άλλοι πριν από αυτό. Ο Scottspeed. Βέβαια, Speed. το σημαντικό, ας το πούμε, η σημαντική δι... του Grand Prix ήταν ότι ο Kimmer Aykonen να κατέλειψε στον 1ο γύρω από τεχνικό πρόβλημα, σπάνιο για τη Ferrari. Ανάλαβα το τεχνικό πρόβλημα. Ε, συνήθως, μηχανικά προβλήματα και τέτοια έχει πολύ, πολύ σπάνιο να, να καταλείψει αυτό το κινητό. Να καταλείψει, έτσι, όχι ε, να δε, πίστα, δεν πίστα, δεν πίστα. Δεν κάθε μέρα αλλά Δεν ναι, όχι, απλά στο γηφέρα είναι. Απλά εδώ που τα λέμε, ο Ραϊκό είναι ένα. Ε, όταν είπα εγώ ότι πάει Ραϊκό στο Πακισπερά και την κατεβιάζει, τέλο πάντων. Την κωβέλα που βγήκε, ο Διοντροπένα Γιώργη που πάει σε αυτήν. Από εκεί και πέρα, η βαθμολογία των οδηγών. Ο Λούι Hamilton είναι πρώτο με 30 βαθμού, Φερνάντο Λόσο δεύτερο με 28, Φελίπερ Μάρση 27, Κίμερα Ικόν 22, Χάιντφελτ με 15 και πέρα πολλοί και διάφοροι. Στου κατασκευαστέ, πρώτη McLaren Mercedes με 58, δεύτερη Ferrari με 49, PMW 23, Renault 11 και από εκεί πέρα το Χάουσ, όπω λέει και ο Χρήστο. Έλα τώρα, σα τα πα για τι νέε πίστε που θα. Τώρα είναι ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα. Έχουμε του χρόνου. Ήδη από μας. το 2008, από το πρωτάθλημα 2008, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δύο νέε πίστε. Η πρώτη είναι στη Βαλένθια, η οποία το οποίο μάλλον είναι στα πρότυπα του Μόντε Κάρλο, θα είναι πίστα μέσα στην πόλη γύρω από το λιμάνι. 4,2 χιλιόμετρα σε μήκο και, με... ε, και σύμφωνα με πλάτο 1,5 μέτρο, κάτι 100 Και σύμφωνα με πηγέ, πρω... θα είναι ένα αρκετά πρωτοποριακό γκρπρί. Δεν ξέρω υπό ποια έννοια. Πώ το πω, πηγέ ιαματικέ ή απλέ. Γιατί... Πηγέ είναι απλέ. Και αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον γιατί η Ισπανία θα πολυ ενδιαφερον η πρώτη χώρα που θα έχει δύο γκρπρί, και τη Βαρκελόνη και τη Βαλένθια. Ε. Και μάλιστα έχει και τρίτη πίστα, λέει η Βαλένθια. Η, η Βαλέχνη έχει δεύτερη πίστα, τρίτη πίστα στην Ισπανία, η οποία όμως χρησιμοποιείται μόνο για δοκιμές και για MotoGP φάση Και κάτι πειράζονται με οξογήινους κανονικά Και το πιο το πούμε, ενδιαφέρον καινούριο Grand Prix αυτό είναι αυτό θα είναι. Η Σιγκαπούρη θα είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίω η οποία θα γνωρίσει Grand Prix τη νύχτα Τώρα θα είναι το πρώτο Grand Prix που θα είναι με τεχνητό φως και όχι με φυσικό, τον ήλιο δηλαδή αυτό ναι, έχει το καλό ότι στην Ευρώπη θα παρακολουθούμε τον Grand Prix το μεσημέρι όπω όλα τα υπόλοιπα. Και όχι θέλει... ξημερώματα. Δεν θα είναι επικίνδυνο. Ναι, τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα είναι επικίνδυνο και επίση δεν ξέρω αν τα μονοθέσια θα έχουν φω επάνω του ή θα είναι φωτισμένο ο χώρο. ερώτηση, θα είναι σε εξωτερικό χώρο ή θα είναι πάλι Είναι στη πόλη. μέσα στην πόλη, μέσα στην πόλη τη. Α, αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Ε, ποιο ποιο, ποιο ξέρει όμω. νομίζω είναι η χώρα. Πολύ... Είναι, ναι, Όχι, σε καφού είναι η χώρα του. Η πόλη δεν ναι, ξέρω πώ λέει. Κατάστα, το, το θέμα είναι πώ θα γίνει το όλο αυτό με την νυχτερινή πίεση και σχετικά. Και επίση το... αυτό με τα μορφέ που λέτε ότι θα φωτισμό, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μάλλον θα μεριμνήσουν ώστε να έχει φω όπω έχει τη μέρα. ή τουλάχιστον τέτοιο φω να μπορούν να τρέχουν τα μορφέ άνετα. Κάτι τέτοιο πιστεύω εγώ. Αυτό με τεχνικό τόχος, δηλαδή αυτό μου λέει. Τώρα δεν ξέρω αν βρήκες κάτι στο Ίντερνετ που το πες και έξω μου εσύ εκεί Ναι δεν έχω δίκιο Όχι το Ίντερνετ βήκαμε ότι και είχα και όλοι λέγεται σε κάποιο επόκειο Τελικά είχα δίκιο Στο Ίντερνετ Ωραία και αφού δώσουμε το Ματζούνη στον Χρήστο που το βρήκε mm, Και το κερδίζει Ματζούνη ξέρετε και με τη Ζάχαρη και το γύρι Πάλιο Τότε δε, δεν ξέρω αυτό δεν δε νομίζω ότι θα βάλουν φώτα πάνω σε μια θέση Θαλάσσιο ναι, όλοι Τι οι αεροδυναμική και αυτά. Σκέφτομαι τώρα με κάτι <laughs> κάτι λάμπες στις Ελλάδα πάνω στο Μολοθέσιο. Σαν ε, το με κάτι λάμπεστε Σκέφτομαι τώρα με που λάμπεστε τη Ελλάδα Κάτσε πάνε. μέχρι να φτάσει Κάτσε μέχρι μέσα. Και να το το ε, το 2008. μέχρι 2007 το αυτά είναι και να η Ελλάδα είναι μέσα στον σχετικό κατάλογο, αλλά όχι σε πολύ περίοπτη θέση. Το σπίτερα, Μπορούμε ο. να πούμε λίγο στα γρήγορα, άμα θέλουμε, ται, ότι πίστα είναι μόνο να κάνει το 2009 να γίνει πίστα στο Απουδάπι, το, το 2010 στην Νότια Κορέα. Αυτές δύο Κορέας λέει ότι είναι πολύ καινοτόμε και τυπωσιακές, το δεν ξέρω γιατί. Έχουν μεσημερινά φώτα, αφού μου πεις. Είναι, αυτές βέβαια είναι πιστοί για φίλοι ευρωπαϊκών πιστών, π.χ. Του, του μονακό και αυτά. Και επίσης, ετοιμάζεται η Ρωσία, η Ινδία και η Ελλάδα, επίση το Μεξικό και η Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική και το Μεξικό είναι out of the question, η Ινδία σχεδόν τα πάει καλά και η Ρωσία έχει προηφθεί δύο φορές. Mhm. Όσο γίνεται η Ελλάδα, νομίζω ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν θα ποτέ πίστε ή κάτι τέτοιο. Όπω ή Αυτό εντάξει, θα μου κάνει χαλά το όνομα την δηλαδή... Εγώ τι περιμένω πολύ περισσότερου από αυτούς που αλλά. Δεν νομίζω, γιατί δεν του ξέρει ποιο λέει εγώ δεν Υπάρχει που περιμένει την πίστερα επειδή Ο ο το α το πόρπις δεν είπαμε εδώ, αλλά είναι, το λένε, σένση Να σα πω, την Wikipedia την ξέρετε. Να, όχι. Τι λέτε φίλε. <laughs> Αυτό <laughs> κάνει δεν ψέμα. Υπάρχει κι άλλο site ε, στην Wikipedia. Είναι, είναι το Wikihau. Και μπορείς εκεί πέρα να βρει πώς, πώς να κάνεις κάποιε καθημερινέ ρε μου, δουλειές. Στην πώς να αλλάξεις λάστιχο. Αυτό το είχαμε δει ότι κάνουν δε, ιδέες. Λάστιχο λοιπόν, και χίτρα ξες να αλλάζει. Πώς να, ε, πώς να τη γραβάτα. Πώς πώς πρέπει να δει τη γραβάτα. Δηλαδή τρελά πράγματα βρίσκεται εκεί πέρα. Ας πω άμα θέλω να βρω άλλα πιο extreme πράγματα ξέρω εγώ μπορώ Ξέρω πως να... Να κολλάς Ναι αυτό ας πούμε. Δεν ξέρω για αυτό τράβησα με εμένα. Ας να γυρίσει, ότι να γυρίσει αυτή την που πως κολλά μπρίκι. Να θέρω Παντέ οδος παίρνει τη βλάκα, εντάξει, αυτό το site όντως υπάρχει και το πετύχαμε για λάθο λάθος, να πω. Που. Εδώ. Α, ποιος δεν ήταν έρχεστο στο Και μας φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον, γιατί λειτουργεί ακριβώς όπως η Wikipedia. Απλά σου υπαρέχει ένα search με βάση τη φράση δηλαδή, ας πούμε λες, γράφεις γιατί είναι ξένο ακόμα, δεν προσφέρεις τα ελληνικά. Αν και υπάρχουν διαδικασίε για μετάφραση, σιγά σιγά δηλαδή θα γίνει και αυτό Γράψει ας πούμε how to change a tire και σου βγάζει βήματα κανονικά σαν αργότημα το οποίο ακολουθείς Με λίγο παραπάνω έρευνα που κάναμε να πούμε, βρήκαμε και αρκετά τρελές ερωτήσεις όπως πώς να βρει ποιά κοπέτας ταιριάζει πώς να... να τη φλερτάρεις ώστε να... να το αποκριθεί και άλλα τέτοια Αρκέλα να σου πω, έψαξες και πράγματα Όχι okay. Like yeah. <laughs> και τέλο πάντων, πέρα από, τις, ε, από τα σχόλια δεύτερο, και την κριτική που κάνουν οι άλλοι, εγώ προσωπικά έχω τραβήξει και το RSS με αυτό το, το site, το οποίο είναι αρκετά διασκεδαστικό. Τι μου βγάλε το These Days How To και ήταν πώ να οργανώσω ένα πάρτι αποφύτηση. Wow. Οπότε μπορώ να πω ότι έχει από το πιο. Α, τι προάλλε έψαχνα πάλι. Άλλα πράγματα, όπως πχ. πως να γράψεις ένα καλό βιογραφικό, πως να γράψεις μια νουβέλα, ένα σενάριο, ό,τι θες. Έχει πιο φοβολική να πούμε ότι ο Γιώργος ε, εδώ και ποσή ώρα που μας το <στονίτρια> podcast <στονίτρια> έχει μπει 15.000 φορές στο MSN. Αυτό το έχω πατήσει και από άλλους. Πρέπει να ρωτήσουμε ή να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο γιατί συμβαίνει αυτό με το MSN. Εγώ Εγώ θα θα να ψάξω στο Wiki How, πως να αποκλείσει τον Γιώργο που <στονίτρια> το <στονίτρια> <μένεις στονίτρια> το πρέπει το MSN. Θα πάνε Γιώργος το MSN. Εντάξει, μην το έχεις τελειώσει με τελειώσει, Ή άμα δεν υπάρχει να το Είναι έτσι, την Wikipedia, δεν μπορούμε να Ναι, μπορείς να γίνεις μέρος και να γράφεις Τώρα το ερώτημα αποτίθεται είναι, ή Ή Κάσουμε στο εφτράπελο θέμα εβδομάδας, για δεύτερη συνεχόμενη φορά θα το κάνω εγώ. Λοιπόν, ο μοναχικό πιγκουίνο. 5.000 χιλιόμετρα διέσχισε μόνος του ένας πιγκουίνος, από τα σανά του Μαγκελάνου στη Νότια Χιλή ως το Παράκας του Περού. Αυτό είναι ένας κατάπληκτους επιστήμονε, όχι τόσο για την απόσταση που διέννησε, όσο για το μοναχικό του ταξιδιού, αφού τα πουλιά αυτά συνηθίζουν να μεταναστεύουν κατά ομάδες. Η αιτία του ασυνήθιστου αυτού περιστατικού προβλημάτισε του βιολόγου που ακόμη δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν τα αίτια αυτή τη μετανάστευση. Ο πιγκουίνο βρίσκεται τώρα σε βιολογικό πάρκο του Περού, μπρίκει του πελάτου δηλαδή. Όμω οι ειδήμονε του είδου ανησυχούν για την ένταξή του στην ομάδα των υπόλοιπων πιγκουίνων λοιπόν, τη περιοχή, καθώ ε, αυτό γενικότερα αποτιμάει να την πέφτει μόνο του σε μια γωνία. Εντάξει, παιδιά τώρα. δηλαδή, ημέρα μου θυμίζει το όλο κοιλό Τόσο μοναχικό, όσο σκληρό. <laughs> <αλλά, 5 ,000 laughs> Εντάξει, δηλαδή θα δηλαδή έχει πάει η Θεσσαλονίκη και θα είναι 10 φορέ έτσι. Εντάξει, θα μονότονο. Yeah, όταν λε περπάτησε, τι εννοείσαι, όπω περνάει πιγκουίδια α πούμε. Yeah. ναι. Τόσο αργά. Ναι, σε επόμενο βίντεο μπορούμε το δείξουμε Δηλαδή αυτό ξεκίνησε πέρσι, α ναι, πούμε, και, και τώρα το. Ναι, μπορεί να πει και παραπάνω τι πω. το να μπει στο και μα επιφρήσε ήταν και Να ψάξουμε μόνο για την καταγωγή και Κάμη Κάμη έχει <σομίου> Μας μια παρένθυση που θέλω να κάνω είναι ότι είναι το πρώτο podcast ναι. του Newcast, το οποίο έχει δύο ήδη ψηφία Εγώ θα κάνω μια δεύτερη παρένθυση ναι. Ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει να ξεβαίνει Το επόμενο δηλαδή, κάθε... θα έχει το, θα υπόλοιο... είναι το πρώτο podcast το τα... θα έχει διαφορά ένα στα Όχι, είναι είναι δηλαδή, ναι. Εγώ θα κάνω μια τρίτη παρένθυση Μια <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Μπορούμε να βάλουμε όλα αυτά σε μια γκη. Θα προσθέσουμε και. ιδιαίτερα σύμβολα. Λοιπόν. Είναι καλή φάση με το αυτό το outro. Νομίζω είναι το πρώτο πόδι που έχουμε τέτοιου είδου outro. Έναλλακτικό. Είχαμε και κάνει και εναλλακτικό intro κάποια στιγμή. Εντάξει το εναλλακτικό το, κόφε το. Εμεί δεν το κάνουμε. Θα το συνεχίσουμε έτσι όχι, γιατί άσε να πούμε λίγο ακόμα. Χαίρετε, λοιπόν. να πούμε ότι πήραμε το Μίσκα εμείς, έτσι, αυτό... Yeah, το ξέβι, αυτό πρέπει να το αυτό πρέπει να ανακοινωθεί δημοσίου. Χθε και σήμερα δώσαμε το Κέμπριτζ. το, το δώσαμε το Cambridge Τι λες, ρε. Ναι, το δώσαμε το Κέμπριτζ και σήμερα το Ναι, το, ναι, το ναι, πρέπει πρέπει. Πρέπει. Πρέπει. Έλα, όλοι οι ότι πιο πριν. Δεν το μέρα που το λε. Εγώ δεν το Και πώ το εγώ του μιλάω. Κοίτα για πράγματα. Το outro. Θέλει να πούμε ότι. Ναι. Να κάνουμε τη και έμψηση Έχει τα γαμάθα συστήματα. Όχι, θα το κάνουμε άλλη φορέ. Καλά. Άντε για. Άντε για. MWANTHE Εδώ ας βάσουμε στο 7 το αλλοθέμα της εβδομάδας Ο Έτσι Σαν το ένα πράγμα το περάσεις περάσεις